Στοίχη 21 στους 31 «Η δικαίωση παρέχεται εις για δια της πίστηωσης των Ιησούν Χριστών». 21 Τώρα όμως, χωρίς ο παλαιός νόμος να συντελέσει τίποτε άλλο, έχει φανερωθεί δικαίωση την οποία παρέχει ο Θεός και η δικαίωσης αυτή μαρτυρείται και προφητεύεται από τον νόμο και τους προφήτας. 22 «Η δικαίωση δε αυτή δίδεται από τον Θεόν δια μέσου της των Ιησούν Χριστών Ει και πίπτει αυθόνω πάνω ει όλου όσοι πιστεύουν, διότι δεν υπάρχει διάκριση Ιουδαίων και εθνικών. 23. Δεν υπάρχει δε διάκριση, διότι όλοι ανεξαιρέτω συμμάρτησαν και στερούνται την δόξαν που κατέχει και παρέχει ο Θεό. 24. Και συνεπώ γίνονται όλοι δίκαιοι και σώζονται δωρεάν με την χάρη, την οποία ο Θεό ω βασιλεύ Πανάγαθο δίδει ει εμά του καταδίκου. Μα απελευθέρωσε ο Θεό από την αμαρτία δια τη εξαγορά, την οποία με το λίτρο του αίματό του έκαμεν ο Ισού Χριστό. 5. Τον οποίο ο Θεό προπάντων των αιώνων όρισε να γίνει μέσον εξυλασμού και συμφιλιώσεω των ανθρώπων μετά του Θεού διαμέσου τη πίστεω. Κι όρισε ο Θεό να γίνει ο εξηλασμό αυτό με το αίμα του Ιησού Χριστού διαναδειχθεί η δικαιοσύνη του Θεού, την οποία υπήρχε κίνδυνο να παραγνωρίσουν οι άνθρωποι ένεκα τη ατιμορρυσία των αμαρτωμάτων τα οποία είχαν κάμει πρωτού έλθει ο Χριστό. 26. Καταχρώμενη την ανοχή που εδείκνυε ο Θεό. Έδωκε δηλαδή το αίμα του Χριστό ω θυσίαν εξηλασμού για να δείξει ο Θεό τη δικαιοσύνη του ει των παρόντα καιρών ώστε να είναι αυτός δίκαιος, ικανοποιημένος με τη θυσία του Υιού του για τα σαμαρτίας μας και συγχρόνως να αναγνωρίζει και να καθιστά δίκαιον κάθε αμαρτωλόν που στο εξής ελαττήριον και κυριαρχούσαν δύναμην μέσα του θα έχει την πίστηνη στον Ιησούν. 27. Πού είναι λοιπόν η καύχηση στην οποία θα είχαν οι άνθρωποι ανεδικαιούν το έργα τους και την αρετήν τους. Απεκλείστε ολοτελώς. Με ποιον νόμον? Με τον νόμο των έργων? Όχι. Αλλά με τον νόμο της πίστεως των χριστών 28. Με συλλογισμό λοιπόν αλάνθαν στον μεν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια πίστεως δωρεάν χωρίς τα έργα που επιβάλλει ο νόμος. 29. Α μη φανεί δε κανένα άτοπον ότι δια της δικαιώσεως ταύτης παρέχεται η σωτηρία και εις τους εθνικούς. Μήπως ο Θεός είναι Θεός των Ιουδαίων μόνον, όχι δε και των εθνικών. Ναι. Είναι και Θεός των εθνικών. 30. Επειδή βέβαια ένας είναι ο Θεός, ο οποίος θα δώσει την δικαίωση τόσων εις τους έχοντας περιτομήν Ιουδαίους δια της πίστεως και όχι δια των έργων, όσον και στους απεριθμήτους εθνικούς πάλιν δια μέσου της πίστεως. 31. Καταργούμε λοιπόν δια της πίστεως το κύρος και την ισχύ του νόμου. Μηγαίνει το να υποθέσει κανεί τούτο. Όχι μόνο δεν καταργούμε τον νόμων, αλλά αντιθέτω, στηρίζομεν το κύρος του νόμου, αφού ο νόμος προλέγει τας επαγγελίας που πραγματοποίησε ο Χριστός και αφού για να μα συγχωρηθούν οι παραβάσεις του νόμου εσταυρώθη ο Χριστός.